Φέτος για πρώτη φορά ε, στοχεύουμε σε, ένα άλλη, σε μια άλλη δράση mm -hmm. με τον αγοράσουμε υλικό από τη Δανία ειδικό υλικό ε, που θα σχεδιαστεί και θα τοποθετηθεί στο δόστρωμα είναι πάρα πολύ ακριβώς όπως λέω mm -hmm. ε, και θα τοποθετηθεί σε, σχολ, σε έξω από σχολεία δίνοντας, μεταφέροντας ένα ουσιαστικό μήνυμα ότι δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα έξω από τα σχολεία. Άρα, Πώς αυτό λειτουργεί το σήμα, αυτό το υλικό κυρία Καρίνη; γιατί διάβασα πω. το δελτίο. Ε, ναι. είναι ένα ειδικό υλικό το οποίο είναι... δεν το ξέρουμε εμείς. Όχι, όχι, όχι, είναι ειδικό υλικό, εγώ για να σας πω το είδα αυτό όταν ήμουν τον Οκτώβριο για το, για το Δικητικό Συμβούλιο της ΦΑΕΒΡΕ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που είμαι μέλο. και παράλληλα, ε, παρακολουθήσαμε και μία εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μεταφορών και Ασφάλειας mm -hmm. το είδα στις Βρυξέλλες, το ε, τράβηξε φωτογραφία, το θέσαμε στο ΔΣ, βρήκαμε την πηγή και έτσι αποφασίσαμε. Γίνεται μια προεργασία ε, πρώτα και μετά είναι ειδικέ ταινίες που ε, τοποθετούνται στο δόστρωμα και με μια άλλη τεχνική Τώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς. Mm. Αυτές οι ταινίε μεγαλώνουν και γίνεται... Είναι σαν ζάσταση. θρητή. Μπράβο, και νομίζεις ζάσταση. ότι βρίσκεις μπροστά σου ένα τείχο, οπότε αναγκαστικά... Ε, όχι, ακριβά, όχι ακριβώς θρητή. Τις βλέπεις υψωμένες τις ε, όχι, διαβάσεις. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι εντελώς. Το, το, βλέπε, το βλέπουμε, αλλά είναι 1,5 μέτρο. Mm και μπορεί δηλαδή ο δηγός να το δει από μακριά και έτσι να μειώσει την ταχύτητά του. Είναι ταινίε. και τοποθετούνται στο δόστρωμα και με ένα ειδικό μηχάνημα τις κολλάνε και ταυτόχρονα μεγενθύνονται.